Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού, στις επόμενες δύο εκπομπές, ολοκληρώνουμε την ανάγνωση του βιβλίου «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ισυχαστής και Σπηλαιώτης» του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου. «Ο γέρον Ιωσήφ ο Ισυχαστής και σπηλαιωτης του γεροντος Εφρέμ του φιλοθεητου ο εκοιμήθη το 1959. Σήμερα θα δούμε τα μετά την κοίμησή του γεγονότα και στην επόμενη και τελευταία μας εκπομπή θα δούμε τα της εκταφής του. Αμέσως μετά την οσιακή κοίμησή του, διηγείται ο γέρον Εφραίμ, αναλάβαμε τα μοναχικά χριστιανικά μας καθήκοντα απέναντι στον κεκοιμημένο γέροντά μας. Τον καθαρίσαμε, τον πλήναμε και τον αλλάξαμε, αλλά μας ξέφευγε από τα χέρια, διότι λύγιζε το σώμα του. Δεν υπήρχε νεκρική ακαμψία και παρέμενε ευλίγιστος σαν να κοιμόταν. Φυσιολογικά μετά το θάνατο επέρχεται μυϊκή ακαμψία στο λήψανο του νεκρού. Εν όμως οι μοναχοί και οι μοναχές δεν ξυλιάζουν όταν πεθάνουν. Το σώμα του νεκρού μοναχού παραμένει ελαστικό όπως ενό ανθρώπου που κοιμάται δεν γίνεται σκληρό σαν σανίδα όπως του λαϊκού ανθρώπου. Όσες ώρες και να περάσουν και όσες μέρες ο μοναχός παραμένει ευλίγιστο. Μόλις πάρει κάποιος το μοναχικό σχήμα αμέσως αποκτάει αυτό το ιδίωμα, αυτό το υπερφυσικό σημείο. Ακόμα και αμαρτωρός να πεθάνει ο μοναχός, δεν δοκιμάζει νεκρική ακαμψία. Μόνο που θα πάρει το σήμα κάποιος, έστω και μια ώρα να είναι μοναχός, καταργούνται για ορισμένο χρόνο τα νεκρικά φυσικά ιδιώματα. Κατά πρώτον για να δείξει ο Θεός την ευαρέσκειά του στην μοναχική πολιτεία. Κατά δεύτερον, για να πιστοποιήσει ότι ο θάνατος δεν είναι τέρμα, αλλά είναι ύπνος. Εξού και τα νεκροταφεία λέγονται κοιμητήρια. Κοιμήθηκε ο χριστιανός, ναι, αλλά μια μέρα να ξυπνήσει. Την επαύριο θάψαμε τον αγαπημένο μας γέροντα. Όταν κατεβάσαμε το λυψανο του στον τάφο, το σώμα του δίπλωσε, λύγιζε ακόμη. Η κηδεία του έγινε κατά την απέτησή του εκεί που τελειώθηκε. Ήλθαν όλοι οι πατέρες της κοίτης, διότι τους αγαπούσε όλους και όλοι τον αγαπούσαν και τον σέβονταν. Τον είχαμε στον ναό και λειτουργήσα την άλλη μέρα. Νιώθαμε Πάσχα, είχαμε Ανάσταση, διακαινήσιμο εβδομάδα. Δεν υπήρχε θλίψεις, μόνο αναστάσιμη χαρά, εξ ουρανού κατερχόμενη. Κάποτε ρώτησε έναν μεγάλο ασκητή, «Πάτερ, γιατί αισθανθήκαμε Πάσχα στην κίνηση του γέροντός μας. Είναι χαρακτηριστικό το αναστάσιμο αυτό αισθητήριο που σφραγίζει την πληροφορία ότι πρόκειται για Άγιον Άνθρωπο». Μετά την 400 ημέρα που τελέσαμε το μνημόσινό του, σταμάτησε και η αναστάσιμη αυτή χαρά. Πράγματι οι Άγιοι άνθρωποι αφήνουν σε αυτούς που έχουν ψυχικό δεσμό μετά την κοίμησή τους την αναστάσιμη χαρά. Γι' αυτό και δεν λυπηθήκαμε και αισθανθήκαμε τέτοια χαρά που δεν την είχαμε όσο ζούσε ο γέροντας και επί πολλές ημέρες. Βέβαια αισθανόμασταν λύπη για την στέρηση του γέροντός μας αλλά νιώθαμε κυρίω την άνοθεν ειρήνη και μακαριότητα μέσα μας κι έτσι δημιουργήθηκε το πνεύμα της χαρμολύπης, χαρά και πένθος μαζί. Η ευλογία του Θεού δεν εκδηλώθηκε μόνο ως χαρά και ευτυχία, αλλά και ως σύνεση. Ο Παπαχαράλαμπος παρατήρησε ότι μετά την κίνηση του γέροντος άνοιξε ο του τόσο πολύ που δεν μπορούσε να το περιγράψει. Για την κυρία του γέροντος ήρθαν δύο παπάδε να ψάλουν τα νεκρόσιμα τροπάρια επειδή ο Παπαχαράλαμπος δεν ήξερε να ψάλλει. Μαζί με τους ιερείς άρχισε να ψάλλει και εκείνος και τέτοια κατανόηση των τροπαρίων είχε που δεν μπορούσε να βαστάξει την χάρη. Τόση ήταν η χάρης από την κατανόησή τους, ώστε δεν μπόρεσε να κοιμηθεί για δύο-τρεις ημέρες. Και την τρίτη ημέρα μας είπε ο ότι είδε το εξής όραμα. Διάβαζα το Ευαγγέλιον και απέναντί μου ήταν ο γέροντας πολύ φωτεινός, γεμάτος παράσημα, έλαμπε ολόκληρο και φοβόμουν να τον κοιτάξω. Ύστερα που τελείωσα το ευαγγελικό ανάγνωσμα, ξύπνησα και σκέφτηκα μέσως τι παρισία θα έχει ο γέροντας πάνω στο θρόνο του Θεού. Ζώντος του γέροντος είχε έλθει σε μας κάνα δύο φορές ο επίσκοπος Βοστόνης, Αθηναγόρας, και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας. Του είχε μιλήσει ο πατήρ Παντελεήμων για τον Γέροντα και έτσι εκείνος τον ευλαβεί το πολύ. Όταν ο Γέροντας κοιμήθηκε, ο σεβασμιώτατος τον είδε σε όραμα να μπαίνει στο δωμάτιό του και ξαφνιάστηκε, διότι δεν ήξερε ότι ο Γέροντας είχε κοιμήθει. Φώναξε τότε τον πατέρα λέει; Είδα τον Γέροντα. και του λέει «Είδα τον Γέροντα, τι συμβαίνει» Εμεί δεν είχαμε τηλέφωνο για να μα πάρει αμέσω. Γι' αυτό και μα έγραψε γράμμα τι είδε. Τότε του απαντήσαμε ότι εκιμήθη ο γέροντα, γι' αυτό και τον είδε. Και η μοναχή Ευπραξία είδε οφθαλμοφανώ με τα σαρκικά τη μάτια τον γέροντα τη Ιωσήφ την ημέρα που εκιμήθη. Μπήκε μέσα στο δωμάτιό τη στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη τα χάσε και τον ρώτησε με έκπληξη. «Τι γυρεύεις εσύ εδώ, μήπως πέθανες» «Ναι, αλλά πέρασα να σε χαιρετήσω» και με τα λόγια αυτά ο γέροντας εξαφανίστηκε. Όταν ο γέροντας ζούσε ακόμη υποσχέθηκε στον παπαϊφρέμ τον το Κατουνακιώτη «Θα περάσω να σε αποχαιρετήσω πρωτού να φύγω». Αυτός κατάλαβε ότι θα τον αποχαιρετήσει πρωτού πεθάνει αλλά ο γέροντας εκκοιμήθηκε και ο Παπά Εφρέμ έλεγε μέσα του «Μα μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει πεθάνει. γιατί δεν με ειδοποιήσε». Πέρασαν έτσι 39 ημέρες και το απόγευμα της 39ης ημέρας από τις κοιμήσεως, ενώ καθόταν στην αυλή και έκανε σφραγίδια, ο Παπά Εφραίμ ο κατουνακιώτης, αισθάνθηκε ξαφνικά μία έντονη ευωδία και πολύ μεγάλη γλυκύτητα στην καρδιά του πετάχθηκε πάνω τι ευωδία είναι αυτή έψαξε όλο το σπίτι αλλά κανείς δεν έκαιγε θυμίαμα θυμήθηκε τον γέροντα και πληροφορήθηκε ότι αυτός τον επισκέφθηκε μέτριζε τις ημέρες και ήταν 39 οπότε την 400 ημέρα πήγε στον τόπο του τότε θυμήθηκε που του είπε πριν φύγω θα περάσω να σε αποχαιρετήσω. Πριν κοιμηθεί ο γέροντας, μου είχε αναθέσει πολλές δουλειές. Συνεχίζει ο γέρον Εφραίμ. Έκανα εργόχειρα, υπηρετούσα τους ξένους, υπηρετούσα τον ίδιο κατά την ασθένειά του, απαντούσα στην ολογραφία του και παράλληλα είχα και λειτουργία κάθε μέρα και φυσικά και την νυκτερινή αγρυπνία μου. Από όλα αυτά ήμουν πολύ κουρασμένο. Κάποια μεσάνυχτα πήγα να βάλω μετάνιο ως συνήθως για να πάω να λειτουργήσω. Μιας και ήταν καλοκαίρι, ο γεροαρσένιος και ο γέροντας είχαν βγει στη δροσερία απλοταριά με τα κόμπα τους και ακουμπούσαν πάνω στα κάγκελα. Εγώ κάθισα κάτω επειδή ήμουν κουρασμένος. «Γιατί εσύ, μου λέει, κάθεσε κάτω, κουράστηκα γέροντα». Mm. ναι». «Πράγματι κουράστηκε μικρούλη. Παρακούράστηκε. Το ξέρω, σε έχω φορτώσει πολλά, αλλά κάνε λίγη υπομονή, λίγες μέρες ακόμα. Και όταν φύγω και βρω Παρισία στον Θεό, θα σου στείλω χάρη με το τσουβάλι. Όχι με το δράμι και την οκά, αλλά με το τσουβάλι θα σου στέλνω τη χάρη. Ευχαριστώ, Γέροντα. Όταν έφυγε ο Γέροντα από τον Μάτιο Κόσμο, Όπω μας είχε διατάξει εμείς οι υποτακτικοί του, χωριστήκαμε για να κάνουμε διαφορετικές συνοδίε. Εγώ ήμουν με τον πατέρα Τιμόθιο, τον μετέπειτα πατέρα Ιωσήφ, τον Φιλοθεήτη, που ο γέροντα μου είχε αφήσει υποτακτικό. Περίπου δύο μήνες από την κοίμησή του, με ρωτάει ο πατήρ Τιμόθειος, «Έχει ευλογία να πάω το βράδυ στις Καριές» «Γιατί πονάνε τα δόντια μου να πας», του είπα. Μόλις έφυγε ο Πατρή το βράδυ, έμεινα ολογμόναχος και ήμουν στην απλοταριά εκεί που κοιμήθηκε ο γέροντας. Αισθάνθηκα πολύ τα μέσα μου, δηλαδή το προήμιον ότι θα γινόταν κάτι πολύ σοβαρό. Ένιωσα μέσα μου αυτό που λέει ο Αβάς Ισάκος Ήρος, «Όταν πρόκειται να γίνει ο τοκετός του Χριστού», μέσα στην καρδιά του ανθρώπου όπως η γινή αισθάνεται το σκύρτιμα του βρέφους πριν γεννήσει ότι είναι ζωντανό έτσι νιώθηκε ο άνθρωπος ότι θα γεννηθεί ο Χριστός στην ψυχή του ένα σκύρτημα χάριτος και είπα τι γίνεται τώρα φαίνεται είναι το σκύρτημα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος τι θα γίνει τώρα γι' αυτό είπα ας πάω να κλειστώ μέσα στο κελί μου αλλά δεν πρόλαβα. Όπως ήμουν εκεί ήρθε η ευλογία Θεού, μια εφορία χάριτος και μια οράνια γλυκύτητα. Όχι σαν κι αυτά που ετοιμάζουν οι αιρετικοί και οι πλανεμένοι που στην πραγματικότητα είναι δαιμόνια και δεν βγαίνουν κιόλας. Το μυαλό μου έγινε αγγελικό, η ψυχή μου μεταμορφώθηκε και τα δάκρυα έρεαν από χαρά ποτάμι και ούτε βήμα δεν μπορούσα να κάνω κάθισα πάνω στην απλοταριά και στηρίχθηκα εκεί να μην πέσω κάτω και κοιτούσα τον ουρανό μονάχα, τα νοερά μάτια της ψυχής μου έβλεπαν στο βάθος του ουρανού και ένιωθα μέσα στην ψυχή μου ανέκφραστη ευτυχία και θεία μακαριότητα. Και από τον ουρανό σαν είχε βάλει ο Θεός ένα τεράστιο χωνί και έριχνε μέσα στην καρδιά μου τη θεία του μακαριότητα. Δηλαδή, κατέβαιναν γνώσεις Πολλέ ουράνιες γνώσεις, ακατάληπτη αγαλίασης, τη, έκπληξη και δάκρυα πολλά. Και εγώ ξετρελάθηκα. Τι ευλογία Θεού. Δεν ξέρω πόση ώρα καθυλώθηκα εκεί και δεν μπορούσα να φύγω έως ότου είπε στάλλη κάπως η χάρης και μπόρεσα και πήγα μέσα στο κελί μου σιγά σιγά. Και αφού σταμάτησε λίγο έπιασα και έγραφα καθυπαγόρευσιν εσωτερική έγραψα τα πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τα έστειλα σε μια μοναχή και μου έρχεται ο λογισμός να το τσουβάλι της χάριτος του γέροντος αυτό είναι να η έμπρακτη πληροφορία ότι ο γέροντας βρήκε παρησία στον θρόνο του Θεού όταν ζούσε ακόμα ο γέροντας τον ρώτησα αν θα έπρεπε να φτιάξω το εκκλησάκι και να μεγαλώσω το κελί και αυτός μου είπε «Ναι, κάντα σιγά σιγά, ήρεμα και ειρηνικά». Μία-δύο μέρες πριν κοιμηθεί ο γέροντα, πήγαν να ανάψουν τα καντιλάκια ενώ οι άλλοι πατέρες ήσαν μαζί του και του είπε ο γέροντας «Προσέξτε πατέρες, τώρα που θα φύγω να προσπαθήσετε να είστε αμέριμνοι όσο μπορείτε, να αφιερώνεστε στην προσευχή και μην κάνετε πολλά πράγματα». Αλλά εγώ έλειπα τη στιγμή εκείνη. Μετά τον θάνατό του, λοιπόν, είχα μεγάλη στενοχώρια περί του πρακτέου, διότι ο παπαχαράλαμπο και ο παπα-εφρέμο μου έλεγαν ότι ο γέροντας πριν πεθάνει, είπε, Όχι, μέριμνε. Ενώ εγώ σκεπτόμουν να κτίσω, όπως μου είχε πει. Ένα απόγευμα πήγα πολύ στενοχωρημένο και κάθισα στο σκαμνί που καθόταν ο Γέροντα. Είχα πολλού στενόχωρου λογισμού περί του πρακταίου. Ξαφνικά ακούω μέσα μου μια φωνή «Κάνε όπως σου είπα και ειρήνευε» και αμέσως ειρήνευσα. Το βράδυ όταν ξάπλωσα βλέπω στον ύπνο μου ότι ο γέροντα καθόταν στο σκαμνί του όπως πάντα. Αμέσως τότε τρέχω χαρούμενος και του λέγω «Γέροντα την ευχή σου, την έχεις παιδί μου». «Γέροντα τι να κάνω τώρα» «Εσύ είπες στου πατέρες μην έχετε μέρη μνα αλλά σε μένα έδωσε σε ευλογία να μεγαλώσω το κελί σου, να φτιάξω και το εκκλησάκι. Τον σήκωσα από το σκαμνί τότε και του έδειχνα το εκκλησάκι πώς θα το έφτιαχνα και γυρίζει και μου λέει «Χθες το απόγευμα που καθώσουν στο σκαμνί μου, μέσα στο κελί μου, δεν σου είπα κάνε λοιπόν όπως σου είπα και ειρήνευε». Αυτό που είδα ήταν μία επαλήθευση της φωνής που είχα ακούσει μέσα μου. Μετά την κηδεία του γέροντος πήγε ο πατρή Τιμόθεος και φύτεψε μερικά και στον τάφο του. Το ένα από αυτά το φύτεψε δίπλα στο κεφάλι του και τα άλλα γύρω από τον τάφο του. Εκείνο το κεφάλι του σε λίγο καιρό αναπτύχθηκε υπερφυσικά. Θαύμα. Το είδαν κι άλλοι πατέρες και απόρρισαν και είπαν «Θαύμα, θαύμα, πώς αναπτύχθηκε έτσι, τόσο μεγάλο έχει γίνει». Ο πατήρ Προκόπιος ήταν συνασκητής του του Κατουνακιώτη και απλούς άνθρωπος. Κάποτε είχε πολύ μεγάλο πειρασμό. Τον πήραξαν λογισμοί να φύγει από τον σκληρό γέροντά του, τον Παπανοικηφόρο. Του λέει τότε ο Παπαεφρέμ πήγαινε πέρα στον γέροντα Ιωσήφ, βάλε μια μετάνια στον τάφο του και θα λάβεις παρηγοριά στους λογισμούς σου. Κατόπιν ο ίδιος ο πατήρ Προκόπιος ομολόγησε όταν έφυγα από τα κατουνάκια με περικύκλωσε μια ευωδία. Ήρθα στον τάφο του γέροντος και έβαλα μετάνια. Είπα τον λογισμό μου, προσευχήθηκα και γύρισα πάλι στη σκήτη. Και όταν επέστρεφα, η ίδια ευωδία με περίεβαλε. Όταν ήλθα όμως στο κελί μου, χάθηκε αυτή η ευωδία, ο πειρασμός εξαφανίστηκε, τελείω και ειρήνευσα από τους λογισμούς. Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή για να μιλήσουμε πρώτα ο Θεός στην επόμενή μας για την εκταφή του γέροντος. Η επόμενη εκπομπή θα είναι η τελευταία τη σειράς αυτής για τον Δύο και την Πολιτεία του Γέροντος Ιωσήφ, του Ισυχαστού και Σπηλαιότου και της ευλογημένης ακολουθίας του, στον Άγιο Βασίλειο στην Σκήτη, αργότερα στη Μικρά Αγία και αργότερα στη Νέα Σκήτη του Αγίου.